Αυτή είναι η φωνή του Στάλιν Αυτό εδώ που ακούσαμε τώρα είναι η φωνή του Στάλιν Και ελπίζω είμαι σίγουρος Εκεί πάνω σήμερα θα γίνει πανηγύρι Ο Στάλιν, ο Στάλιν όπως το ξέρουμε Ιστορικά όπω έχει αποτυπωθεί Θα υποδεχτεί το Μιχαήλ Γκορμπατσόφ Κάντε το σαν εικόνα, κάντε το εικόνα, σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει. Ξέρει αυτό τι πρέπει να κάνει ειδικά με τον Μιχαήλ Γορτζόφ. Όπω καταλάβατε σήμερα, θρηνούμε πενθούμε έναν από του μεγαλύτερου καραγκιόζιδε τη παγκόσμια ιστορία, μια φεδρή προσωπικότητα τεραστίων διαστάσεων, ένα γελίο υποκείμενο. Αυτό ήταν ο Μιχαήλ Γκορπατσό. Ένα πολιτικό σκουπίδι που απογέτει στι μεγαλύτερε χώρε του κόσμου έγινε κομμάσω τη Λουή Βητών. Διαφήμιζε τις τσάντες και της πίτσας Χάτ Για κάποιες χιλιάδες δολάρια ή εκατομμύρια δολάρια Δεν έχει καμία απολύτως σημασία Από ηγέτης της μεγαλύτερης κομμουνιστικής χώρας Φουγγαρό πάνω της εστίασης Αυτόν πενθούμε σήμερα Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει Mm. Γιατί άλλο πίτσα και άλλο πίτσα χάτ. <laughs> Hat. <ΡΟΣ> Βγάλαμε το αρνί από τη σχετική ταινία την Αντάγκα και βάλαμε την πίτσα χάτ. Τι την ήθελε, Μιχαλάκι τη. Την πίτσα χάτ. Θα γίνει του Σαρδάμ, το βλέπω εγώ με την πίτσα. Επειδή θα ακουστεί πολλέ φορέ σήμερα. Πενθούμε. Να γυρίσουμε πάλι στο κλίμα. Πενθούμε, το καταλαβαίνετε όλοι σα. Η έμπνευση για τον Στάλιν ήρθε από ένα tweet. Δεν θυμάμαι ποιο το έκανε χθε. Είδα μια φωτογραφία του Στάλιν που λέει: Καλώ ήρθε, Μιχαλάκι. Του έλεγε, με γιώτατο το Μιχαλάκι, είναι non-binary, όπω λέμε, για να είναι και στα σημερινά δεδομένα. Μιχαήλ Γκορβατσόφ, λοιπόν, έχετε μάθει όλη το θάνατό του. από κομμουνιστής ηγέτη με ιδεολογική, υποτίθεται και πολιτική τοποθέτηση απέναντι στον καπιταλισμό, ξεπούλησε το τομάρι του, το λαό του, τα επιτεύγματα του λαού, με τόσο κόπο και τόσε δεκαετίες, την περιουσία του λαού, και ήταν τεράστια αυτή η περιουσία αυτού του λαού, τι θυσίε συνολικά αυτού του λαού, όλα αυτά τα ξεπούλησε στον καπιταλισμό. Ξεπούλησε τα νοσοκομεία, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, τι κατοικίε, τι δωρεάν κατοικίε, το δωρεάν ζεστό νερό, το σχεδόν τσάμπα ρεύμα. Τσάμπα -ρεύμα. αυτές τι μέρε ακούγεται αλλιώ. Τι κατακτήσει στο διάστημα, τι ανακαλύψει τη σοσιαλιστικής κοινωνία, τις άδειες μητρότητα, τι δωρεάν διακοπέ. Όλα αυτά τα ξεπούλησε στη μαφία. Σταμάτησε την πρώτη προσπάθεια τη ανθρωπότητα για μια άλλη κοινωνία χωρί αδικία. Άνοιξε το δρόμο, ο Μιχαήλ Κορμπατσόφ, στη μαφία παντού στη γη. Άνοιξε το δρόμο πρώτον στους μαφιόζους ολιγάρχες Ρώσους να κλέψουν σε μία νύχτα αυτή την πολύτιμη περιουσία που είχε δημιουργηθεί με τόσο κόπο όλες αυτές τις δεκαετίες. Άνοιξε το δρόμο στους ανά τον κόσμο μαφιόζους να τσαλαπατήσουν τους λαούς της γης χωρίς τα όποια προσχήματα που υπήρχαν πριν τις προηγούμενες δεκαετίες για ξεκάρφωμα τάχα μου. Άνοιξε το δρόμο στην πολεμοχαρή. στα πολεμοχαρή γεράκια της Δύσης να σφάξουν, να αματοκυλήσουν και να ξεσπιτώσουν εκατομμύρια ανθρώπους από τις πατρίδες τους. Δικαίωσε προσωρινά το πιο άδικο και εχθρικό σύστημα απέναντι στις ανάγκες των πολλών, τον καπιταλισμό. Ξύπνησε τους εθνικισμούς, πίστεψε ότι το ΝΑΤΟ δεν θα έκανε καμία επέκταση προς τα σύνορά τους. Συνέβαλε στι θεραπείες σοκ. που εφαρμόζονται και εδώ στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί, τα έχουμε ζήσει με τα μνημόνια, αλλά και σε άλλες χώρες. Ως μοναδική, ανέδειξα αυτές τις θεραπείες ως μοναδική συνταγή για τα όποια οικονομικά και κοινωνικά θέματα και άλλα και άλλα πάρα πολλά. Ερώτηση προφανώς από πολλούς ακροατές. Ένας άνθρωπος θα έκανε όλα αυτά? Συνέβαλε σε, Συνέβαλε σε τεράστιο βαθμό. Αν φταίει ένα άνθρωπο, είναι μια μεγάλη συζήτηση για το πώ ήταν δομημένη η Σοβιτική Ένωση, πώ ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετική Ένωση δομημένο, πώ είχε εξελιχθεί με την πάροδο των δεκαετιών, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Συνέβαλε όμω σε τεράστιο βαθμό. Τα δεινά που πληρώνουν οι λαοί τη γη και θα πληρώσουν, που πληρώνουμε τώρα όλοι εμεί εδώ στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, οφείλονται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν. Ο χαρακτηρισμός μεγάλος λοιπόν που ακούω από το πρωί σε όλους δεν του ταιριάζει παρά μόνος προς δυοσμός της λέξης καράγκιωζης. <συσχερμακκιόβα> <συσχερμακκιόβα> <συσχερμακκιόβα> <συσχερμακκιόβα> <συσχερμακκιόβα> Από την πίτσα χατ Προκλητικά αφράτη και τραγανή <Τι αε, τελ maintenant> Και το πένθος συνεχίζεται Δεν σταματάμε εδώ Πάμε και παραπέρα Στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, στον Αλφα ήταν ήμασταν, πριν 5-6 χρόνια δεν θυμάμαι ακριβώ, κάποια στιγμή είχαμε βάλει τον Τζολιά, όπω κάναμε, τον βάζαμε τον Τζολιά μέσω του Green Box, δίπλα στου ηγέτε, στη Βασίλισσα τον είχαμε βάλει η Ελισάβετ, ακόμα ζει αυτή, στου Έλληνε εδώ, τον Τζίπρα το ήταν ο Πρωθυπουργό, το Σαμάρα, σε όλου, σε όλου. Κάποια στιγμή μα ήρθε η ιδέα να τον βάλουμε τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και δίπλα ακριβώ, δίπλα ακριβώ να βάλουμε τον Τζολιά και το έλεγε τότε. Και τον Η πτώση του τείχου είχε και τα καλά τη. Ζούμε επιτέλου σε έναν ελεύθερο κόσμο. Με ίσα δικαιώματα, ελευθερίε, χωρί θερματοπλέγματα και αίματα. Έπεσε η Σοβιετία και γλιτώσαμε τα σπίτια μα και τι ζωέ μα. Τι πήραμε πίσω. Ο κομμουνιστικός κίνδυνο πέρασε. Κι ήρθε ο άλλο. Ο καπιταλισμό με δεκανίκη φασισμό. Τα σύγχρονα τείχη του έσχου που έκτισε έχουν μπρίζε και κεραίε πια. Και πλέον δεν κάθεζε τα κελιά, κάθεσαν απαυτικά. Βαδίσαμε σε εποχέ με ενοχέ και φόβου για τα χρώματα. Το μαύρο το δεχτήκαμε για τι ζωέ μα, αλλά όχι στο δέρμα του άλλου. Αφήσαμε να μα γεμίσουν υποχρεώσει και ανάγκε. Και δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ. Έχουμε ανάγκη τι ανάγκε μα. Φοβάμαστε να φεθούμε στην ευτυχία. Αλλά τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουν. Συνηθίσαμε σε σωτήρες και το δύσκολο δρόμο τη ευθύνη έμαθε να μην τον τολμά. Τολμά. Τολμά. Μπράβο. Σαν τολμάς είναι αυτό το σημαδάκι που έχει στο κεφάλι. Τολμάς ανοιγμένος. Πριν το τίλεμα. Είμαι διηδυτικός. Το βρήκα. Θυμίζει και κάτω Ιταλία. <Ρι> Όλα μαζί. <Ρι> ο Τσολιάς λοιπόν και ο Γκορμπάτσοφ τίπλα να τον... Οι Γκορμπάτσοφ υπήρχαν πάντα και θα υπάρχουν. Και είναι τεράστιε ευθύνε και του Κομμουνιστικού Κόμματο Σοβιτική Ένωση που τον ανέδειξε και του ρώσικου λαού, που νόμιζε ότι με την πτώση του τείχου θα μείνουν τα μεγαλειώδη εκτιμένα του. Αλλά θα προσθεθούν και οι λαμπερέ βιτρίνε που δεν είχε. Και η Μερσεντέ που είχε βιτρίνε. Αλλά ε, μια άλλη συζήτηση είναι αυτή. Η δεν είχε. Προφανώ και δεν πενθούμε για το θάνατό του, αλλήμονω. Και προφανώς και δεν απογιουτευόμαστε με τα πισωγυρίσματα της ιστορίας, της φωλιά νερού συντηρούμε, όπως λέει και ο κύριο Μανόλης Αναγνωστάκης, όπως οι εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα εδώ και καιρό, αλλά και σήμερα, που και πάλι χτυπήθηκαν από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, σήμερα είχε και τραυματίε πάνω στη Θεσσαλονίκη, που συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς τα μέσα ενημέρωσης δίπλα του. Για συλλογικέ συμβάσει και για να προσληφθούν οι απολυμμένοι συνάδελφοί του, που ήταν για άλλη μια φορά εργαζόμενοι απεργοί μπροστά στα Πούλμαν με του απεργοσπάστε που έφερε και πάλι για άλλη μια φορά στην κοινωνία τη Πίτσα Χατ και τη Λουή Βητών η εταιρεία. Πράγματα συνηθισμένα για αυτή την κοινωνία. Θυμηθήκαμε και την ταινία του με τον Θανάση Βέγκο, που γίνεται ο ίδιο απεργοσπάστη και απέναντί του είναι η γυναίκα του. Νομίζω το Θανάσι σφίξε κι άλλο το ζωνάρι. Ε, πράγματα που γίνονται δεκαετίες και σε αυτόν τον τόπο και σε άλλους τόπους με αυτούς είμαστε με αυτούς που σήμερα χτυπήθηκαν πάνω εκεί για άλλη μια φορά με τις δυνάμεις των ΜΑΤ και με τον πολιτικό εκεί υπεύθυνο της εταιρείας να καθοδηγεί τους ματατζίδες για το πώς θα οδηγήσουν όλοι αυτοί τους απεργοσπάστες μέσα στην εταιρεία με αυτούς είμαστε και με το αύριο που έρχεται Οι κριστέ από πίσω, νεολαίοι, φοιτητέ, συνταξιούχοι, όλοι που βρίσκεστε εδώ, παρουσία και τη εισαγγελέου και των βουλευτών και του εργατικού κέντρου και τη Ομοσπονδία, του ενημερώσαμε ότι εμεί, αν δεν πάρει πίσω τι απολύσει και δεν μπούμε μέσα στη δουλειά μα, δεν θα υποχωρήσουμε ούτε ένα εκατοστό από εδώ. <κλει> Η εταιρεία έδειξε για ακόμη μία φορά το πρόσωπό τη. Να ανοίξουμε, λέει, να περάσουνε, Από το λεωφορείο με τους εργαζόμενους εμείς τους λέμε απεργοσπάστες και ας μας κάνουν ό,τι θέλουν να περάσουν μέσα, εμείς είπαν όχι, δεν υπάρχουν προϋποθέσεις μάλιστα έκανε η κυρία Ισαγγελές μία πρόταση να βρεθούμε για να συζητήσουμε πώς μπορεί να βρεθεί λύση εμείς ως σωματείο, και όσοι ήταν εκεί την αποδεχόμαστε Δυστυχώ η εταιρεία συνεχίζει στο ίδιο τροπάριο, όχι λέει να μπουν μέσα και μετά, εμεί Αν θέλουν να καθίσουν και αν αγαπάνε την εταιρεία και αν θέλουν να προχωρήσει μπροστά αυτή η εταιρεία, θα μπούμε όλοι μαζί μέσα. Απλές στιγμές, καθημερινές στιγμές στην κοινωνία της πίτσας ΧΑΤ και της Λουιβιτόν πράγματα πάρα πολύ συνηθισμένα. Λίγο μετά έπεσε και το ξύλο και μέσα από το ασθενοφόρο δηλώνει ο πρόεδρος των εκεί ο Γιάννης Φραγκίδης. Καθημερινά <ογλίδε> ξαναλέω με τα πάνω για να σπάσουν την απευγία, και, τώρα μας και, αστυνομία, να, μπ, και μπορούμε να φύγουμε. Μένα με χτυπήσαν, με κεφάλι πράγματα συμβαίνουν εδώ και καιρό, ειδικά στο συγκεκριμένο. Εργοστάσιο. Τελειώσαμε με τον σοσιαλισμό. Οποια, όποιον προσδιορισμό βάλτε στη λέξη, ε, με τον Γκορμπατσόφ ήταν ο τελευταίο ηγέτη, όπω λένε σήμερα, τη Σοβιετική Ένωση. Μετά ήρθε ο παράδεισο τη Ευρώπη. Ισχυροποιήθηκε όσο τίποτα το απέναντι σύστημα. Ξέρετε, ο καπιταλισμό, που είναι ένα σύστημα το οποίο πολύ λιδωρείται στην Ελλάδα, γιατί εδώ έχουμε αριστερολαγμία, είναι μακράν το πιο επιτυχημένο οικονομικό σύστημα, σα το λέω τώρα ιστορικό επιστήμο, στην Δεν έχει υπάρξει. πιο επιτυχημένο σύστημα καπτάλτημας ως το καλύτερο σύστημα σταροπόντα. Το λέω τώρα στοιχειώδης επιστήμος είναι στο Δεν έχει πάξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπτάλτημας ως το καλύτερο σύστημα σταροπόντα. Επειδή εμεί εδώ έχουμε τη χαρά να ζούμε, το λέω ω επιστήμονα. Να ζούμε ω. Μην ρωτήσετε ποιο επιστήμονα. Να ζούμε ω λαό, πολίτε στον καπιταλισμό. Έχουμε και η κυβέρνηση, μέλο τη οποία είναι ο Άδωνη Γεωργιάδη. Έχουμε και πρωθυπουργό, ο οποίο χτε, μέσα σε αυτό το πλαίσιο του καπιταλισμού, το καλύτερο σύστημα τη ανθρωπότητα, ανακοίνωσε. Το καλοκαίρι συνεχίζει ευτυχώ να είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο για τον τουρισμό μα, αλλά και για τι εξαγωγέ μα. και για τα δημόσια έσοδα. Το διεθνές περιβάλλον όμως δυστυχώς σκεπάζουν μαύρα σύννεφα που προϊονίζουν έναν εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα. Πάλι μαύρα σύννεφα, πάλι δύσκολο χειμώνα σε σχέση με το πριν τρία χρόνια πάλι μαύρα σύννεφα και δύσκολο χειμώνα, και με το πριν δέκα χρόνια που ήρθαν τα μνημόνια γιατί είχαμε πάλι μαύρα σύννεφα, και πριν την άλλη κρίση, την προηγούμενη, την περτρελαϊκή, που είχαμε πάλι μαύρα σύννεφα, και πιο πίσω τα άλλα μαύρα σύννεφα που έφεραν και κάτι πολέμου. Εμεί εδώ στην Ευρώπη δεν είχαμε μέχρι πρωθύνω πόλεμο, τώρα έχουμε και πόλεμο. Είναι το καλύτερο σύστημα, αρκεί να μην έχει μαύρα σύννεφα, νομίζω θα έχει και στην Αττική. Σήμερα μαύρα σύννοβα, το πρωί ρίχνει κάτι ψηλέ. Ο καπιταλισμός όμως, στον οποίον ζούμε, είναι το καλύτερο σύστημα, το είπε γι' αυτό αν θέλετε να πείτε για τον καπιταλισμό ή δεχόμαστε και συλληπιτήρια για τον Θανόντα, 2, 11, 10, 80, 8, 80, και θα τα μεταφέρουμε εμείς τη Ρώσική Πρεσβεία, είναι ο Αποστόλης Μαυροντιμένος, Σας περιμένει πως και πως ή να παραγγείλετε καμιά πίτσα Δεν ξέρω, διαλέγετε και παίρνετε Δύο έντεκα λοιπόν 80 Σας περιμένει για τα σχόλια, συλληπιτήρια Όσο εμείς ακούμε τι ακριβώς σημαίνει Καπιταλισμός Αλλά σε κάποιο σημείο της διαδομής θα πρέπει να ξέρουμε Ότι η είσοδος στην κανονικότητα Σημαίνει κανονική καπιταλιστική οικονομία Που σημαίνει Θα σας γδάρουμε Καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει ένα πραγματικό μπουρδέλο <Κιλίδευση> Καπιταλιστική οικονομία που σημαίνει Ιωσήφ <Κιλίδευση> Στάλιν έφυγες νωρίς Αυτό ισχύει, αλλά σήμερα έχει δουλειά πάνω. Ο Ιωσήφ Στάλιν να πω ότι καταλαβαίνω. Ε, ο καπιταλισμό έχει και κάποια καλά όμω και πρέπει να του τα αναγνωρίσουμε. Το ερώτημά μα είναι αυτό: Αν λάδωνε πολιτικού, αυτό λοιπόν. ψάχνουμε να βρούμε. είπατε τη φράση μπορεί δεν να έχω λάδωνε. Σω πολιτικού, αλλά τουλάχιστον σώ ζωέ, κύριε Υπουργέ. Ξαναλέω. Όπω λέει το κουκουέ, για να γίνουμε λίγο κομμουνιστέ το πρωί-πρωί, στον καπιταλισμό. Η διαφθορά είναι ενδυμικό φαινόμενο. Σαβάρα κατρανέμια, Στον καπιταλισμό η διαφθορά είναι ενδυμικό φαινόμενο. Με αυτήν είναι όλη η πεδακάθαρη. Και ήθελα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Ο κύριο Μανόλη που λέγαμε τι πριν θα το βρούμε και σε λίγο. σε πλήρη έκταση, το μόνο καλό του καπιταλισμού είναι η διαφθορά. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει καθόλου. Αν δεν διαφθείρει, δεν κινείται τίποτα. Χωρίς αυτή γρανάζει δεν γυρνά στον καπιταλισμό. Είναι και κάτι εργάτε εργαζόμενοι εκεί που κάνουν τα δικά τους, αλλά αυτοί πάντα ζητάνε, πάντα διεκδικούν. Και μέσα σε όλο αυτό το πολύ ωραίο σύστημα της κοινωνίας τη Πίτσα Χατ και της Λουιβιτ Έρχονται και τα διλήμματα όπως μας τα έθεσε χτες ο Πρωθυπουργός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη συμπληρώσει έξι μήνες. Η Ρωσία επιτίθεται συνολικά πλέον στην Ευρώπη με όπλο το φυσικό αέριο. Τιμές του έχουν αυξηθεί κατά 1000%. Είναι 10 φορές υψηλότερε από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση. Εκθινάσοντας μαζί και το κόστος του ρεύματο, αλλά το πιέσει. και πρωτόγνωρες πληθωριστικές πιέσεις. Προτοφανεί απειλή για ολόκληρη τη δύση. Ο κύριο Πούτιν δεν το κρύβει, ούτε όμως το κρύβει και ο κύριος Ερντοργάν, που δημοσίως έχει δηλώσει ότι θα ήθελε άλλη κυβέρνηση στην Αθήνα. Αυτό είναι το δήλημα. Έτσι θα τεθεί ή ψηφίζετε με ή ψυφίζετε Πούτιν και Ερντογάν. Διαλέγετε και παίρνετε. Πολύ χοντρά, το περιέγραψε χθε σε όλη την προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει. Θα πάμε με κάτι τέτοια. Ήστε με την πατρίδα ή προδότε. Πουτινάκια του Πούτιν ή ε, Τουρκόφιλοι, Τουρκοφάγοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, του Ερντογάν. Αλλά ευτυχώς υπάρχει και η έκθεση Θεσσαλονίκης που εκεί θα έχουμε τα ευχάριστα. Υπομονή λοιπόν μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης γιατί εκεί θα μπορέσω να παρουσιάσω το σχέδιό μας για ένα τσουνάμι ε, επικείμενων παροχών τα οποία συχνά δημιουργούν και ψεύτικες προσδοκίε με πλαστές πληθωριστικές υποσχέσει. Μέχρι τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης Υπομονή, κάντε υπομονή Μια λεμονιά θα ανθίσει στην γειτονιά Να κλείσουμε όλο αυτό το τραγούδι Το δεύτερο που έχουμε βάλει ε, Πρέπει να το κλείσουμε γιατί πρέπει να συνεχίσουμε μετά με τον κύριο Μανώλη <σχερ> Γιατί άλλο που <σχερ> <σχερ> <σχερ> Και άλλο που <σχερ> Χατ <σχερ> Και άλλο... <σίλωση> Δεν έχει υπάρξει πιο επιτυχημένο σύστημα καπιταλισμός, ή το καλύτερο σύστημα στα ρομπόντα. <σίλωση> Η <σίλωση> μεγαλώνει. Εδώ τον Κορμπατσόφ κλαίμε σήμερα που το έχει πεθάνει από χτες το βράδυ, ανακοινώθηκε χτες αργά τη νύχτα και έχει γεμίσει το Twitter, το Facebook, όλα τα social media με το σήμα της Πίτσα Hut. Ξαφνικά, πολύ ωραίο, πολύ τιμητικό για τον τελευταίο ηγέτη τη Σοβιετικής Ένωσης και για όλο αυτό που συνέβη. Την ίδια ευχή με εκείνα τα σκατά που δώσαμε για τον τάφο του Ρίγκαν και τη Thatcher την επαναλαμβάνουμε και σήμερα για τον τάφο του Κορμπατσόφ. Γίνε, θαύμασε, στήριξε, ψήφισε ό,τι θε. Αλλά ποτέ μη γίνει, θαυμάσει, στηρίξει, ψηφίσει προδότε των αναγκών, των αξιών και των υψηλών ιδεών τη ανθρωπότητα για μια πίτσα, για μια τσάντα ή δεν ξέρω για ποιο άλλο ξεσουάρ. Και ήθελα ακόμη πολύ φω να ξημερώσει. Όμω εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα. Έβλεπα τώρα πόσα κρυμμένα τιμαλφία έπρεπε να σώσω. Πόσε φωλιέ νερού να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Μιλάτε. Δείχνετε πληγές αλόφρονε στους δρόμους το πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας Σα σημαία σε εξώστες Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα Η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει η πόλης ακόμη, ακόμη πολύ <σφυ magnets> Πολύ να <σφυ Dz bound> ξημερώσει όμως εδώ, όμως εγώ όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την Έπρεπε να σώσω, Έβλεπα τώρα, έβλεπα πατώρα. Πόσα κρυμμένα τη μαλφή, έπρεπε να σώσω πόσε φωλιέ νερού. Να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Πόσε φωλιέ να συντηρήσω μέσα στι φλόγε. Μιλάτε, μιλάτε, δείχνετε πουλιέ ανάφορα και στου δρόμου. δείχνετε πλήγες αλλόφρονες στους δρόμους τον πανικό που στραγκανίζει την καρδιά σας ασημαία τον πανικό που στραγκανίζει την καρδιά σας ασημαία Καρφώσατε σε ξώστες με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης Καρτώσατε σε ξωστές Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα Η πρόγνωση σας ασφαλής Θα πέσει πολύς Και ήθελα ακόμη πολύ φως να ξημερώσει Όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα Χάητε θύμα Χάητε ψώνιο Χάητε σύμβολο νεόνιο Ούτο το χώμα Είναι δικό του Και δικό μας Δεν μπορεί κανείς Ρυπνήσεις μόνο μια θάρθε ανάπαδα οδονιάς Ακούτε ωραία τώρα οι Έλληνες. Εμείς για να έχετε εσεί τα γράμματα για το ψωμί που δεν είχαμε Και να μην θέλετε θάματα για να ζήσετε μια ζωή αλλιεθινή Λίγο ακόμα θα ειδούμε τις αμυγδαλιές να ανθίζουν Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερο Και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση Και θα σπήρουνε γενναές Στους αιώνες των αιώνων Κι θέλω ακόμη Κι θέλω ακόμη η να ξημερώσει Όμως εγώ Όμως εγώ Δεν παραδέχτηκα την Ήτα Όμως εγώ παραδέχτηκα την 2 11 10 -80, 80 80 το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει. Δεχόμαστε στη συλληπιτήρια, το καταλαβαίνετε. Radioπαπάκιπαραπολιτικά.gr, το mail του σταθμού, και εδώ τα βλέπω εγώ τα συλληπιτήρια. Ο Δημήτρης Κύρικός πατάει τα κουμπιά σήμερα. Πάμε πρώτο μέρος του λαού, κολλητά οι πρώτες διαφημίσεις. Καλημέρα σα, καλή σεζόν, καλό φτηνόπορο. Καλημέρα, καλέ παρακολουθήσει να έχουμε και φέτο. Καλή δύναμη, πάντα είχαμε παρακολουθήσει. Εγώ λοιπόν στο Τσέρνομπιλ δεν είχα γίνει μάνα ακόμα, ήμουν αέγιο. Εγώ είχα μωρώ το γιο μου όταν έγινε το Τσέρνομπιλ. Και θυμάμαι πώ έτρεχα να βρω γάλατα σε κονσέρβα για να μην πιει ο Κώστα φρέσκο γάλα τότε. Όφαγε το, το γάλα μετά η κόρη μου, δόξα το Θεώ, η γέα την έχει και τρία παιδάκια. Τι γέστα τη Μαρή, πασόκρι και νέα δημοκρατία. τόσα χρόνια, Είναι τα παιδιά που βγήκαν από τότε υγιεί. Ναι, εντάξει, έχουμε το θηροειδί. Το πολεμάμε. Τι να κάνουμε, χρυσέ μου, άνθρωπε. Εγώ δεν σου λέω για το θηροειδί, για τα καρκινόματα σου μιλάω. Α, θα τα γιατί δεν πέσανε απάνω στην Ιουκοσλαβία από το Αβιάνο τη Ιταλία. 31.000 βόμβε πέσανε. Γεμάτοι είμαστε, γεμάτοι. Λε εσύ τα δικά σου, λέω εγώ τα δικά μου. Θα παρακολουθεί ο άνθρωπο από την ΑΕΠ. Δεν okay, καταλαβαίνει okay, yeah. τι λέμε. Τέλο πάντων, τώρα να σκέφτεσαι καθένα. Yeah, δεν yeah. φοβόμαστε, είμαστε Ελληνάρε. Στούμε Για όλα! Είμαστε Έλληνε, μπορούμε! Καλέ σύγχυση, ο άνθρωπο το πάει. Τίθη, δεν θα αντέξει, Έλα από μου. Έλα, τι έγινε. Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθε το δολάριο. <laughs> <laughs> καλό, <laughs> αυτό μόνο σαν ανέκδοτο πια. Καλό, καλό. Μια σου πω, εγώ περίμενα να κάνει ένα edit, σε αυτό με την Πακογιάννη που έψαχνε γάλα. Για παστίτσιο που φτουράει, τι να βάλω. <laughs> παστίτσιο που φτουράει σε κονσέρβα για να μην βγει ο Κώστα φρέσκο γάλα τότε. Όχι, όχι στο τέλο, να έβαζε που λέει: Έψαχνα να βρω γάλα σε κονσέρβα για να μη βγει φρέσκο γάλα. Κάτι να λέει, τελικά δεν τα κατάφερα. Mm. Για να καταλαβαίνουμε γιατί βγήκε έτσι ο Κώστα. Δηλαδή χρειάζεσαι αιτιολόγηση. Ε, ναι, ναι. Ήταν. είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να γίνει. Δηλαδή με, ήταν... με την αιτιολόγηση, έτσι... εσύ το πιστεύει ότι υπάρχει θέμα. Αλλιώ είσαι δύσπιστο. Αυτή είναι και η αλήθεια, Αποστόλη. Πρέπει να την... να την αποδείξουμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια ή η αλήθεια βρίσκεται στου Sex Pistols. Όχι, πατέρα. Η αλήθεια βρίσκεται στου Sex Pistols. you <sweak> Καλέ μα άνθρωπε, σα ξανακαλώ σχετικά με τι παρακολουθήσει. Κάποτε, oh, το man. 1980, δουλεύαμε με τον πατέρα μου. Εγώ ήμουν κοντσάκι, ο πατέρα μου δούλευε 35 χρόνια σε αυτή την εταιρεία φαντουργία. Ήτανε δύο λοιπόν διευθυντέ πολιτών, οι οποίοι δεν δουλεύανε κιόλα. Και επειδή ήταν στο ίδιο γραφείο και οι δύο, δεν ήθελε ο ένα να είναι ο άλλο εκεί. Και παρακολουθούσε στην Αυριανού, ήταν τα γραφεία τη εταιρεία του εργοστασίου. Παρακολουθούσε λοιπόν το του να μην το γράψουν και του έλεγε ο ένα. Τι κάνει εδώ μέσα, φύγει από το γραφείο μου και έλεγε αυτό. Παρακολουθεί το αυτοκίνητο. Και απαντάει ο δεύτερο. Και εσύ τι κάνει, Παρακολουθεί εμένα που παρακολουθώ το αυτοκίνητο. Βούλιαξε η επιχείρηση, βούλιαξε πάει. Έτσι είναι και αυτό. Κατάλαβα. Έτσι είναι και αυτό. Βουλιάζει το πλοίο, βουλιάζει. Ναι, αυτό περιμένουμε. Βρισκόμαστε στη μέση μια φουρτούνα και ο καλό καπετάνιος δεν κρατάει ποτέ σταθερό το πιδάλι Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπω έπρεπε να πιει το φρέσκο γάλα, γάλα, βλάχα, ζαχαρούχο. Λε. ενέργεια, μετάλλαξη. Μπορεί να γινόταν καλύτερο. Δεν είναι. Α, συγγνώμη, πες μου καλύτερο. Πε μου καλύτερο που έχει περάσει στη θέση αυτή. Στη θέση αυτή δεν υπάρχει καλύτερο. Δεν μπορεί να μόνο Ξέχωρα από τον καμίνη, μην μπει στον καμίνη. Άλλον καλύτερο. Φίλε και φίλοι, ο χρόνο που έρχεται το γνωρίζουμε. Δεν θα είναι δύσκολο. <ΣΠΣ> δεν θα είναι δύσκολο. Μάλλον δεν θα είναι εύκολο. <Κι> <Κι> Υπάρχει καλύτερο. Τα βλέπει όλα. Τα βλέπεις, όλα Το γάλα τα δεν τα ήταν εύκολο. η Μαρίκα με τη μια συνέντευξη για το Κωστάκι. Η Μαρίκα όλα. το έχει πει όλα. άστο. Η Μαρίκα τα, όχι, άμα βρεις μια βάλτε, το ξέρω, βρει μια συνέντευξη, βάλει τη. Φτιάχνει να Και βρίσκω την κόρη μου την τώρα. Για τα τώρα κι ντοράκι, παιδί μου, <Κι> <Κι> ο γιο σου είναι αχαήρετο, <Κι> ανυπρόκοπο. Και αν δεν κάνει κάτι να μάθει γράμματα, θα το μετανιώσει πάρα πολύ σκληρά. Μιχαλάκι μου Τι μου τι όπως ακούτε Θρυνούμε δεν το έχουμε και δύσκολο γενικώ εμείς εδώ Μας επηρεάζουν όλα αυτά τα παγκόσμια γεγονότα Και όταν πρόκειται για τέτοιου βελινεκούς προσωπικότητες Ε λυγίζουμε Είναι λογικό Δείτε το έτσι ως Αδυναμία ανθρώπινη. 2.11.10.80. Αν θέλετε και εσεί να λυγίσετε. σα περιμένει ο λυγισμένο και αυτό συγκλονισμένο από όλο αυτό που συνέβη. Να, και ο Μπάμπη Παπαδημητρίου το πρωί μα έλεγε τι καλά άφησε ο Γκορμπατσόφ. Κοιτάξτε, λίγοι άνθρωποι βρίσκονται μπροστά σε μια στιγμή τη ιστορία τόσο τεράστια και παίρνουν τη σωστή απόφαση και πληρώνουν και το τίμημα. Λίγοι. Πολύ λίγοι. Είναι ταυτόχρονα τιμή από την πλευρά τη ιστορία να σου. Να σε βάλει σε μια τέτοια στιγμή. Δυστυχώ ο Γκορβατσέφ δεν στηρίχθηκε όσο έπρεπε από τη Δύση. Mm -hmm. Ενώ έδωσε στη Δύση ειρήνη και κυρίω στην Ευρώπη. Ενώ έδωσε στη Δύση ειρήνη και κυρίω στην Ευρώπη. Αν κάτι έχουμε κυρίω στην Ευρώπη, είναι η ειρήνη και κοινωνική μέσα στι χώρε, αλλά και την άλλη. Την ειρήνη, όπω βλέπετε, σιγά σιγά φορτώνει αρκετέ δεκαετίε μετά τη διάλυση τη Σοβιετική Ένωση. Η ειρήνη είναι το μόνο σίγουρο. Δεν πάει ο νου πουθενά αλλού. Και το βασικό, κάθε χρόνο που περνάει από το 90 που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση είναι καλύτερο από τον προηγούμενο. Αν έχετε συνειδητοποιήσει, καλύτερο στα εργασιακά και στην Ελλάδα και στην Ολλανδία και στη Σουηδία και στη Γαλλία, καλύτερο στα κοινωνικά, το περίφημο κοινωνικό κράτο. Γίνονται τα πράγματα καλύτερα. Το λέω με την ακριβώ αντίθετη έννοια, γιατί αν σκεφτείτε πώ ήταν τα πράγματα το 89. Πως ήταν το 99, πως ήταν το 2009 και το 19 Κάθε χρόνο χειροτερεύουν με τρελό ρυθμό Τα τελευταία 10, -10 χρόνια παντού στον κόσμο και στην Ευρώπη Τρέχουν με γεωμετρική πρόοδο Αυξάνονται συνεχώς, συνεχώς Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει Μάλλον η εμπειρία μας δείχνει που καταλήγουν όλα αυτά Αλλά ας μην τα λέμε τώρα αυτά είναι και μεσημέρι Έχουμε και τους Αμερικάνους που κυριαρχούν Οι οποίοι αφού δεν υπάρχει η Σοβιτική Ένωση Είναι σατανάδες Και για να καταλάβετε το πόσο σατανάδες είναι οι Αμερικανοί, ήδη στα νησιά του Ολομόντα υπάρχει πρόβλημα. Είναι πάνω από την Αυστραλία. Πήγαν οι Αμερικανοί με τσαμπουκά να στείλουν πολεμικά πλοία και τα νησιά τους Ολομώντα, που είναι μικρά ψάκια. Επειδή έχουν κάνει σχέση με την Κίνα, mm -hmm. απαγόρευσαν mm -hmm. τα πολεμικά να μπουν στο χώρο των νησιών τη Ολομόντα και οι Αμερικανοί συνεχίζουν να προκαλούν και θέλουν να μπουν με τα πολεμικά του σκάφοι. Ρημάξαν το Αφγανιστάν, ρημάξαν το Ιράκ και εξαφανίζονται οι Αμερικανοί και σκοτώνονται άνθρωποι μεταξύ του. δεν υπάρχει. τη Λιβύη, τα ίδια. Ρημάξαν τη Συρία τα ίδια. αμερικάνοι σατανάδες σατανάδε, τρέπεστε λίγο. Νταντά, νταντά στου Αμερικανού, ορίστε. Δεν έχουμε τον Κορμπατσόφο, και okay. δεν έχουμε τη Σοβιετική Ένωση. Έχουμε του Αμερικανού που είναι σατανάδε και κακοί, κακοί άνθρωποι, ζαβολιάριδε. Στην κυρία, πώς το λέγαμε, ψωμί και τιμωρία, να πάνε κατευθείαν στην κυρία Βελόπουλου βεβαίω, από τη ραδιοφωνική του εκπομπή. και σχολίασε με αυτόν τον τρόπο την παντοκρατορία δεν είναι ακριβώ. την κυριαρχία εν πάση περιπτώσει του δυτικού τρόπου ζωής και έτσι όπως ε, εκφράζεται και έχει ο αιχμή δόρατος την αμερικανική ε, στρατιωτική βιομηχανία και κατεστημένο Λαός τώρα μέρος δεύτερον What a beautiful surprise Surprise Πού είσαι μωρί Λουλού Είχε παίξει τρέιλερ Τι σωρις surprise είναι αυτή <laughs> Τι λέει. Καλά εδώ να! Τι. Τυρί. Το κατοίκι στο δομοκό. Ποιο πήρα ρε μαλάκα. Εμένα πήρε ρε μαλάκα. Και πώ ακούγε έτσι ρε μαλάκα να πούμε. Πώ ακούγαμε ρε μαλάκα να πούμε. Το να σου γράψει. Έχετε κάνει κάτι με τα τηλέφωνα. Να σου πω. Εμεί κάναμε με τα τηλέφωνα. Μη τσοτάκι σέκανε. Να σου πω. Είσαι και εσύ στη λίστα. Πε το μου. Εγώ έβγαλα το πριν λ, τον καλύτερο. ανδρουλάκι. Καλέλα αγάπη μου. Ανδρουλάκι δεν υπήρχε. Σε παρακαλώ. Εμά μα παρακολουθούσαν τώρα. πριν γίνει η μόδα. Ναι, ρε κι άλλοι πέσουν να τα Ε, λε και τώρα ξυπνήσαν στην Ελλάδα, έτσι. Να Απίστευτο αυτό που ακούω. Κι εγώ τι να σου πω, να πω φιλαράκι για την ευχάριστη έκληση σε ευθερητικό σύνδρομο πατάμε. ρε μαλακά γάμπη σου, 25 χρόνια δεν μπορώ να σε βγάλω από πάνω μου Συγχωρά και η ψυχία τρίτη δουλειά θα κάνουν, πού θα δώσουν χάπια Τελοπον, ντε και σε μαζί, δεν υπάρχει παιδιά Αυτό να μου πεις. Αυτό να μου πεις. Σ' αγαπάω κουλούβα, λέει κουλούβα λαράμμου. Γύρισε. Κουλούβα λαράμμου. Ελληναράμμου. Κουλούβα λαράμμου. Αγάπη μου. Κουλούβα λαράμμου είσαι. Είσαι στην καρδιά μου. Αγάπη μου. Φιλιά τα χολομέρια καθήκη. Ναι με Ναι παρακαλώ. Ποιο είναι. Εγώ είμαι. Α εσύ είσαι. Λοιπόν ε, χρόνια σας πολλά για τα 23 σας χρόνια. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε να συνεχίσετε έτσι. Ποιο είναι τα 23 μας χρόνια. Καλέ. Γεια, yeah. τι κάνει. Καλά είσαι. Πώ θέλετε. Συμπαθικά. Φορτίσαμε τι μπαταρίε Όχι τότε γιατί δεν μπορούμε να πληρώσουμε το ρεύμα. Οπότε πηγαμε τι άμα σε ταβέρνε, φρορτίζαμε τι μπαταρίε για να έχουμε όχι μόνο. Κατάλαβα. Δεβαίρα σήμερα. Έλατε λέει. Λοιπόν, θέλω έχω ένα για την καλή σεδόν. Για πε. Πιο φωλετό. Εκβίδατε. Όχ, ποιο? Το πεπόρνη. Το ποιο? Το πεπόρνη. Ααα, Σεξιστικό εε! Συξιστικό, δεν μου αρέσει. Εντάξει, αγορμάτε, καλή σεζόν. Είναι σεξιστικό απέναντι στο καρπούζι. Ακυλέπετε, εε. Ε, ναι. Έλα, για. Και όλα σεξιστικά είναι σήμερα, ε, ε, ε, ε, αυτό είναι. Αυτό ζούμε, την εποχή της πολιτικής ορθότητας. Περαστικά. 94 ευρώ πετρέλαιο σήμερα και με τσίπρα 48. Ε, μεγάλη διαφορά. Ε, μισό λεπτάκι. Ε. Ε. Εγώ καταλαβαίνω ότι αν ψηφίσουμε τσίπρα θα είναι το πετρέλαιο πάλι 48. Καλά ε. καταλαβαίνω, ψηφίζουμε τσίπρα. Τσίπρα και δαγκωτό κιόλα. Μισό δεύτερο. λεπτάκι, μήπω να κάνουμε νωρίτερα τι εκλογέ για να βγει ο τσίπρα να γίνει πιο άμεσα το πετρέλαιο 48. Α ψηφίσει ό,τι θέλει ο κόσμο. Λοιπόν, δεύτερον, άλλαξα το ταξί, η τράπεζα δεν μου ούτε μισή. Ευρώ. ούτε μισό ευρώ κύριε Μητσοτάκη ο Τσίπρα ούτε σου έδωσε ο Τσίπρα έδωσε όχι δεν άλλαξα το ταξί όταν κυβερνούσε ο Τσίπρα τα Α, δεν... αλλάξατε τώρα ευρώ. για να βάλετε η τρικλοποδιά στον Άριστο ε βέβαια έτσι ξέρω okay. κι εγώ Τον. Καταρχήν να δώσω πολλά συγχαρητήρια στον αντιπρόεδρο του ΣΑΤΑ Παναγιώτη Μαυρίκη Διότι μέσα στον να ήταν στο χτελ κυπισού και προστάτευε τα δικαιώματα των συναδέλφων Αυτός είναι αντιπρόεδρος και αυτός είναι συνδικαλιστής Λοιπόν ερχόμαστε στον άλλο το Μαυρίκη Ο Μητσοτάκης μεγάλωσε με το Μαυρίκη τον άλλο με τις παρακολουθήσει. Το ξεχάσαμε αυτό Το παιδί ό,τι έμαθε αυτά κάνει Ε, γεια σας τι κάνετε Καλά, εσείς Δεν την ξέρω, πού παίρνετε, εδώ είναι κέντρο υποκλοπών, παρακαλώ Α, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ Πήρατε στην κυβέρνηση, ναι, συγγνώμη, ε. δεν πειράζει Με συγχωρείτε Άλλη ώρα, δεν πειράζει, ε, τώρα κάνουμε τις παρακολουθήσει. Δεν ξέρω πότε θα βρείτε Πίτσα χατ μου Και θέλεις μόρα και τόμα και σκέσκα σκέσεις μου Αχ τι θέλεις Να το πω άλλη μια φορά Τρίτη νομίζω τέταρτη Αν και το έχετε καταλάβει νομίζω και εσείς 80, Αλλά 10 λεπτά θρήνουν Μετά θα έχουμε τα δικά μα και τα υπόλοιπα. Ακροατές είστε κι εσεί. Ακροατή είναι κι αυτό που παίρνει στην εκπομπή ραδιοφωνική του συναδέλφου Κυριάκου Μελόπουλου. Παρακαλώ. Καλημέρα σα. Κύριε Βιελόπουλε. Εσεί στη λεσβεία είστε. Καλά, δεν είμαστε άντρε. Γειαλαίο. Ξέρω πώ έχει να κάνει. Είστε στη λεσβεία, κύριε. Τι είστε εσεί. Αφρικανό, τι είστε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι ο Α, σου κολοκατρόνη. Κύρια Βιελόπουλε. Έλα. Ε, το μεγάλο πρόβλημα είναι που δεν σας παρακολουθούν Είναι το τεράστιο πρόβλημα που δεν σας έχουν στα μεγάλα τα κανάλια Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και ο νεοέλληνας παρακολουθεί μόνο αυτά τα κανάλια Εμείς που είμαστε ψαγμένοι βρίσκουμε τις αλήθειες που λέτε Θεωρεί και χαρακτηρίζει ο ακροατής τον εαυτό του ψαγμένο Ε, ταυτόχρονα ξέρει τι αλήθειε του Βελόπουλου. Προφανώ είναι ψαγμένο, δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Αυτά τα αρχικά, τα χιουμοριστικά και τα αιρεωνικά του Βελόπουλου δεν τα κατάλαβα, δεν ξέρω πώ έγινε και τι είχε προηγηθεί. Δεν ακούμε και όλη την εκπομπή. Αλλά να μείνουμε σε αυτό, ότι ο Ακροατή είναι ψαγμένο και θεωρεί τον εαυτό του ψαγμένο και μετά από πολύ ψάξιμο κατέληξε στον Βελόπουλο. Τέλεια όλα αυτά. Δήμαρχο Αθηνέων ο Κωστή Μπακογιάννη, στο καλοκαίρι έδωσε εκεί και μετά από πολύ καιρό το κάτω μέρο τη Πλατεία Συντάγματο. την ψησταριά, όλο αυτό για να γίνει αυτό το έσχος στο κάτω μέρος της πλατείας. Είναι η κεντρική πλατεία της χώρας και φανταστείτε σε ποια ευρωπαϊκή χώρα, όλες τις χώρε βάλτε, στην κεντρική τους πλατεία θα έκανε αυτή την παρέμβαση που έκανε ο Κωστής Μπακογιάννης, ο Δήμαρχος, οι επιβλησίες του Δήμου και την είχαν κλείσει μάλιστα και την πλατεία για κάνα δύο χρόνια για να βγει στο τέλος όλο αυτό που βλέπετε εκεί, ένα άσχημο τίποτα. Επί δημαρχία Μπακογιάννη όμω, Έχουμε και χτυπήματα Οι πληγέ του Φαράου πως ήταν 10. 10 Εδώ είναι η ενδέκατη Ήρθε η ενδέκατη Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τι μπουργές Οι μπουργές όλοι τις ξέρουμε Τις ζούμε είναι συνειφασμένες mm. Με τη ζωή στην πόλη Με την ταυτότητα στην πόλη Έχουμε 25.000 μπουργές Συνολομέση στην Αθήνα Δυστυχώ προσβάλλονται από ένα έντομο Ξυλοφάγο το οποίο ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Κρήτη, το 2017, φανίστηκε και στην Αθήνα το 2019. Προσπαθούμε να σώσουμε τα δέντρα. Μέχρι στιγμής έχουμε χάσει γύρω στα 1300 δέντρα. Καταστροφή. Είναι μια καταστροφή. Ε, δεν, έχει, δεν είναι όμως η μοναδική καταστροφή, δεν είναι η ενδέκατη πληγή. Έχουμε και άλλη μία. Θυμόσαστε παλιά στο Συντριβάνι που είχε πάει καραφατμέ. Εκείνη η κάμπ και τα... τον καζόν. Τον καζόν στην ομόνια. Κάποια στιγμή ήρθε μια κάμπια, ένα έντομο και άρχισε να το σκοτώνει, να το καταστρέφει. Το αποτέλεσμα είναι ότι κυτρίνησε τον καζόν. Χαμός στα social media, καταστάθηκε τον καζόν κλπ. Τι μπορεί να κάνει. Ή μια λύση να πει να πεις, εγώ θα βάλω ένα δυνατό συσταγωγικά δηλητήριο το οποίο είναι τοξικό που θα σκοτώσει την κάμπια και θα σώσει το ζαμπών, το, το, το, το, καζόν, συγγνώμη. Αλλά θα είναι ε, επικίνδυνο για του πολίτε ή αλήθεια να πα με βιολογικά μέσα. Το είχε πει Μαρίκα, <laughs> το ακούσαμε νωρίτερα. Είναι αχαήρευτος ο γιος του. <laughs> Πρέπει κάτι να κάνεις, έλεγε στην Τώρα Μπακογιάννη για τον Κώστα Μπακογιάννη. Όπως καταλάβαμε, οι πληγέ συνεχίζονται. Ήαν δέκα την η μουργές, η δωδέκα την η κάμπια για το ζαμπών, γαζόν και η 13 τρίτη, ο μεγάλος περίπατος συνολικά όλο αυτό που γίνεται στην Αθήνα ε, πολύ φασαρία για να γίνει το τίποτα. Ένα πολύ άσχημο, πάρα πολύ άσχημο τίποτα. Οι παρακολουθήσει παραμένουν στην επικαιρότητα και δεν ξέρουμε πώ θα συνεχιστούν. Θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση του κυρίου Οικονόμου, κυβερνητικού εκπροσώπου, τον Νοέμβριο του 2021, όταν παρακολουθούσαν τον Νικό Ανδρουλάκη. Έχει αποδειχθεί τουλάχιστον για αυτόν. Και έλεγε τότε ο κύριο Οικονόμου. Η Ελλάδα είναι ένα ευρωπαϊκό κράτο δικαίου. Και η αντίληψη αυτή μα διακατέχει οριζόντια στο ότι αφορά την λειτουργία των κρατικών οργάνων. Από την άλλη πλευρά, η ΕΕΠ επιτελεί έναν πολύ σημαντικό, πολύ σπουδαίο. <ΣΣ> έργο, ρόλο και το επιτελεί με πολύ μεγάλη επάρκεια όπως ε, έχουμε αντιληφθεί πολλές φορές στο παρελθόν να προσθέσω ακόμα ότι η Εθνική Υπηρεσία ε, Πληροφοριών εποπτεύεται στη λειτουργία της από ανεξάρτητη αγγελική αρχή <Συκλή> πολύτως επιφορτισμένη ε, με τον α, ρόλο αυτό και θα έλεγα ότι θα ήταν καλό και αυτό ακολουθείται κατά κόρον σε όλα τα ε, ε, ευρωπαϊκά κράτη η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η δουλειά τη και ο ρόλος της Να μένει έξω από τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό δεν αφορά προφανώ τη δουλειά των δημοσιογράφων. Έξω από τη δημόσια πολιτική αντιπαράθεση και αυτή και η απαξιωτική χαρακτηρισμοί απέναντι στον διοικητή και στον επικεφαλή τη για λόγου προφανή. Αυτό φαγώθηκε Ο διοικητή και ο επικεφαλή τη. Φαγώθηκαν και άλλοι. Όλα τέλεια ε, πήγαιναν στην ΝΕΙΠ. Τα έλεγε ο κυβερνητικό εκπρόσωπο, γιατί πάλι και τότε κάτι είχε ακουστεί κάτι ψήθιροι. Ή κάποιος είχε ακούσει το τηλεφωνό του, διάφορα τελευταίο ηχητικό για σήμερα πριν το λαό Είναι ο εθνοπατέρας μας, από τη Βουλή πάντα, Κωνσταντίνος Μογδάνος Χθες κατέθεσα στον γράμμο στεφάνης στη μνήμη των ηρώων που έπεσαν κατά τις επιχειρήσεις 1947-1949 Για την εθνική ακεραιότητα και τη δημοκρατία Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εάν οι συμμορήτες, στασιαστές του ΔΟΣΟΥΕ Και τα κομμουνιστικά καθεστώτα που τους υποστήριζαν δεν είχαν τότε ιτηθεί, τώρα, κύριε Πρόεδρε, η Μακεδονία θα ήταν εκτός ελληνικών συνόρων. Ντροπή, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, στη Νέα Δημοκρατία, διότι δεν ήταν εκεί με εκπρόσωπό τη. Όσο για τον ημνητή τη Συμφωνία των Πρεσπών, τον πολέμιο τη εξόριξη των ελληνικών υδρογονανθράκων, θαυμαστή του Χότσι Μίνχ και κατά την κυρία Έλενα Ακρίτα, Φυσικό ηγέτη της νέας δημοκρατίας που προαλήφεται εξ για προς υπουργός ασφωνασκεί. Είναι τιμή να διαγράφεσαι επειδή δίνεις το παρόν στο γράμμα. Έτσι θέλαμε να τελειώσουμε με αυτό το απόσπασμα. Τροφή για σκέψη. Ακολουθεί βεβαίως ο λαός το τρίτο μέρος. Κολλάμε στο μαγκαζίνο Ανδρίανα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια Γεια σα, yeah. επιστρέψατε, σα χαιρετώ από την ζεστή Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφέ στη Μόσχα! Έχουμε 30 βαθμού τώρα και δύο εβδομάδε, τρει εσεί, πώ επιστρέψατε. Καλά, ένα, ο πόλεμο πάει, καλά. Το συνηθίσαμε Α, και, και το αυτό, ότι η Ενημερώσω ότι το ελέγχει η Ρωσία τώρα και 4 πέντε μήνε, α πούμε, και ότι δεν είναι δυνατόν να χτυπάει τον εαυτό τη. Αυτό. Α, Ή να πω τώρα. Α, ωραία, εντάξει, να, να ξέρουμε κιόλα. Αφού ρώτησε, δε φίλοι, γι' αυτό το είπα. Ωραία, oh, καλά έκανε, καλά έκανε. Αν και την Ρωσία του Πούτιν την έχω ικανή να χτυπάει τον εαυτό τη. Δηλαδή να τον <συμφωνήσουμε> χτυπάει πάνω κάτω συνεχώ. Από ό,τι βλέπουμε, τον χτυπάει με μεγάλη ένταση πάνω κάτω. Τι που χτυπάει τώρα τον εαυτό του και συμφωνούμε σε αυτό όλοι. Γιατί για τη Ρωσία δεν θα συμφωνήσουμε. Απλά βλέπω ότι τον χτυπάει με τα δύο χέρια πάνω κάτω. Κοιτάξτε, η Δύση πώ τι πάει να δεις που έχει πάει το αέριο στι 3.000 ευρώ σήμερα πηγαίνει. Καλά, όλη, η Δύση και... τα ξέρουμε, δεν έχουμε καμία αμφιβολία. <laughs> γιατί <τη laughs> η Δύση και δεν ται. είχαμε καμία αμφιβολία. Εκεί έχει πάει εργό, χειροχρόνια τώρα. Ε, τι να λέμε τώρα. Γι' αυτό το ε... λόγο εγώ τίνω να είμαι λίγο περισσότερο υπέρ τη Ρωσία. Α, τι να Έγινε, λοιπόν, κατάλαβα. Ναι, γιατί βλέπω Tchau, <síntos> Ναι, αποστολή. Έλα. Έλα, πήρα να πω κι εγώ τη μαλακία μου. Άντε, καλώ και... τη μαλακία σου. Καλώ ήρθε. Καλώ ήρθα. Δολοφονήθηκε πριν λίγε μέρε η Ντούγκινα, μια Ρωσίδα δημοσιογράφο. Και μου προξένεψε, επειδή είμαι λίγο χαζούλη, μια εντύπωση ότι ο τύπο όλο στη Δύση δεν το χαρακτήρισε αυτό τρομοκρατική ενέργεια. Θα μου πει, η Δύση πολεμάει την τρομοκρατία. Εμεί δεν είμαστε με την τρομοκρατία. Όπω π.χ. όταν είπα, δολοφόνησαν τον Σουλεϊμάνη στο Ιράν. Πέα, άμα δεν κάνω λάθο, ούτε αυτό ήταν τρομοκρατία. Αλλά και τι να μα πει τώρα και ο δυτικό τύπο, ρε μου, που τη μία, ο Αζόφ είναι ένα δυτικό Από την άλλη, αντί να πούνε ότι η Ουκρανία έχει παραδοθεί στο ραζιστικό παρακράτο, μα λένε ότι είναι και προστάτε τη δημοκρατία και του κράτου του. Εντάξει, ο καθένα όπω θέλει να βλέπει τα πράγματα. Εμένα πάντω μου αρέσει που έχει προσδοκίε και απαιτήσει από τον δυτικό τύπο. Μπράβο. Έχει ο... πάει την ουτοπία σε άλλο level. Έχω πολλέ αυταπάτε, είναι αλήθεια. Και μια και μιλάμε τώρα για παραχάραξη ιστορίας σε όλα τα επίπεδα. Για μη μη, μη, μη παραχάρασε την ιστορία. Ακριβώ. Αξίζει πάρα πολύ ο κόσμο να διαβάσει ίσω το 1984 παρά ότι είχε γραφτεί από πράκτορα και με άλλο σκοπό, κάπω νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Όταν φτιάχνει κάτι, εσύ δεν ξέρει πώ το έχει φτιάξει, δεν έχει κάποια μυστικά. Ε. Έχει. Ένα κέικ ας πούμε. Με έναν κινητήρα, ένα κέικ. Γιατί το πάμε σε σύνθετο, κέικ, κέικ, γιατί κινητήρα. Το πολύπλοκο, εντάξει και ένα κέικ βέβαια μπορεί να γίνει. Ε, είσαι πολύ ή είσαι πολύ. πολύ... Μα. Είμαι πολύ. ΜΑ. Είσαι ε. πολύ πλοκή και υπερβολικ. Είσαι τέτοια. Είμαι σεξουαλική, Εί! Είμαι χωρίς κανιά ντοπή. Απλά κι έτσι τα πορεία από ότι θα έχουν φτιάξει έτσι όλα τα χρόνια, εδώ και 20 χρόνια, γιατί είναι πάντα δεξιά στην Ελλάδα. Έτσι τα πράγματα ώστε να του εξυπηρετούν. Και τα ζώα από κάτω που του ψηφίζουν, θα έχουν να δει ομόρφωντα τελείω και η Ελύτια, του δουφουκού και άκεου, με αποτέλεσμα, να χειροκροτάνε, τα πάντα. Καταλαβαίνε. Κατάλαβα. Είμε υπόλοιποι, να είμαστε να πούμε κουνούμα λέει οτιδήποτε άλλο και να σου λένε να πούμε μεγάλη πίκνηση στην βορεια κόρενά. Κάπω έτσι. Κατάλαβα. Το έχω μα όλα και τρώμε και εμεί τα αγκούρι. Οπα, όπα. Αυτό δεν το έχω διακακό. Το θέμα με το αγκούρι. Εμείς... Είναι 39 τα αγλιά θα ζυπα. Με τα κούριου θέμα είναι. Είναι λεπτό ζήτη μα. Σε παρακαλώ πολλέ και να μην τα φύγει αυτά. Καθαρισμένο ακούγ ή ακαθάρι Τι θα γλιτώσει με λυγούδα που θα λύπη. Μπορεί και έξω κόμματα το ακαθάρι στο. Ακαθάριστο. Είναι κάτι μεταλαγμένα. Μεταλαγμένα, ακαθάριστο. Ε, βέβαια. <Τι>